I proti sura Al-Fatiha to en arktirio se epta edafia en Mekka Bismillahir Rahmanir Rahim Stono ma tu Allah tu pandeleimona tu poli evsplahno Alhamdulillahi Rabbil Alamin Izoxa anikiston Allah τον άρχοντα όλων των κόσμων, τον πανδελεимоνα τον polyevsplagno τον ιχεμονα tis imeras tis krisis iyyaka na'budu wa και εσένα μόνο εκετεύουμε για να μας παρέχεις τη βοήθια σου. ইহਦੀᱱ μας στον ορθό δρόμο. Τον δρόμο εκείνον που τους χάρισε στην ευλογία σου όχι εκείνων που περιέπεσαν στην οργή σου και που παραστράτησαν Η εβδομικοστή όγδοη σούρα εν Νέμπε το μεγάλο νέο σε σαράντα εδάφια εν Μέκκα όνομα του Αλλά το πανδελεημένα το πολυέφσπλαχνο ἀναφορά με τί θέμα συζητούν ο ένας με τον άλλο ἀν νنبئ العظيم يا το μεγάλο νέο που σ'αυτό αυτοί διαφωνούν «Καλλα σαιαعلμούν» όχι, στα αλήθεια σύντομα θα μάθουν «Θουμμα καλλα σαιαعلμούν» και βέβαια όχι, πολύ σύντομα θα μάθουν «Μήπως δεν έχουμε κάνει τη γη σαν μια πλατιά έκταση» وَالْجِبَالَ أَوْتَادَا και τα βουνά σαν σφήνες وَخَلَقُنَاكُمْ أَزْوَاجَا και σας έχουμε πλάση σε ζευγάρια وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ ثُبَاتَا και κάναμε το ύπνο σας για ανάπαυση και κάναμε τη νύχτα σαν ένα και κάναμε την ημέρα σαν ένα μέσο συντήρησης και έχουμε κτίσει πάνω σας τα επτά στερεώματα και τοποθετήσαμε σε αυτά ένα φως λαμπρότητας τον ήλιο وَأَنْ زَلْنَا مِنَا الْمُعْصِرَاطِ مَا أَنْ ثَجْجَاجَا και στείλαμε κάτω στη γη άφθονο νερό από τα σύννεφα لِنُوْ خْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتَا για να βγάλουμε με αυτό σπόρους και φυτά Και κήπους με περιτυλιγμένους κλάδους πολυτελέστατα Βέβαια η ημέρα της κρίσης είναι κάτι που έχει οριστεί Η ημέρα που η σάλπιγγα θα ηχήσει και θα έρθεται σε μάζες «Ва футихати с самау фа каанат абвааба» «Ке урані з'а аніксун сан на итан екі полес портес» «Ва суүйират ил гибалу фа каанат сараба» «Ке Εκολασι ηνσαν ένας τόπος ενέδρας Λιποιν μααβα ያ τους παραβάτες ένας τόπος προορισμού λαβιν فیन्हा احقابا σαкатиκισουν εκεί μεσα για εώνες λα یذوقون فیها بضد ولا شراب τιποτε κριο ζροσερο δε θα δοκιμάζουν εκεί μέσα ούτε κανένα ποτό «Έλλα χαμίμαν και γασάκω» εκτός από καυτό υγροπείο που ρευστοποιείται από τη σάρκα τους «Καζάαν υφάκω» μία κατάλληλη αποζημίωση γι' αυτούς «Ένναχομ κανούνα γεργιούνα χισάβα» Πράγματι, κι αυτό, γιατί δεν περίμεναν να τους κρίνει ο Αλλά για τις πράξεις τους. Αλλά ανεδέστατα διάψευδαν την Αποκάλυψή μας και την απέριπταν αυθέρατα. «ΟΚΟΛΕΣΕΙΗΝ ΑΧΣΗΝΑΟΥ ΚΙΤΑΒΑ» Και κάθε πράγμα το παρακολουθούσαμε καταγράφοντάς το. Δοκιμάστε λοιπόν τους καρπούς των έργων σας, γιατί δεν θα αυξήσουμε παρά μόνο τα βάσανα. <Φεδουκούς> Για τους ευσεβείς βέβαια θα υπάρξει ένας τρίαμβος. ХАДАЙКО ВА АГНАБА КІПИ ПЕРИОРИСМЕНИ КА АМБЕЛИЯ ВАКА ВААРИБА АТРАБА КЕ МИКРІС ПАРТЕНЕС СЪНТРОФИСЕС ТИС ИДИАС ИЛИКИЯС ВАКА САНДИХАКО КЕ ЭНА КІПЕЛО ГЕМАТО Δεν θα ακούνε εκεί μέσα επιπόλαια λόγια και ούτε ψευτιές. Αμοιβεί απ' τον Κύριό σου ένα δώρο αρκετά ικανοποιητικό. «РАББИС САМАВАТИ ВАЛ των ВАМА БЕЙНАХУМАЛ РАХМАНИ ЛАЯ МЛИКУНА МИНХУ ХИТАБА» «АПО ТОН КІРИО ТОН УУРАНОН КЕ ТИС КЕ ТОН АНАМЕСА ТОН РАХМАН, ТОН Філантропо АЛЛАХ, КАННИЗ ДЕН ΘА ЭХИ ТИН ДІНДІМИ НА ТА «Την ημέρα που το πνεύμα του Γκαβρίλ και οι άγγελοι θα στέκονται στη γραμμή κανείς δεν «Δάλικαль яуму л'хак, «φα мэн ша аттаха да илля Αυτή ημέρα θα είναι αναπόφευκτη. Γι' αυτό, όποιος θέλει, ας τον δρόμο Του. Інна анذарнаكم عذابا قریبا Яума янδзуру льмар'у маа قадда Βέβαια, σας έχουμε κιόλας προειδοποιήσει Για μια τιμωρία που πλησιάζει για την ημέρα που ο άνθρωπος θα δει τα έργα που παρουσίασαν τα χέρια του και που ο άπιστος θα πει αλίμωνο σε μένα, μακάρι να ήμουν απλό χώμα. Η εβδομικοστή ένατη σούρα, εν νέα ζιάτ, αυτοί που αποσπούν σε σαρανταέξι εδάφια εν μέκτα, بسم الله الرحمن الرحيم. Sto onoma από αφοσιωμένους δούλους σαπχα, και σε αυτούς που γλιστρούν και κολυμπούν στους αιθέρες με τις παραγγελίες της ευσπλαχνίας τη σαπχα, που προχωρούν βιαστικά σαν σε αγώνα δρόμο αμρά, και που τακτοποιούν τις διαταγές του Κυρίου τους Την ημέρα που η γη θα ασύεται όταν η σάλπιγγα ηχήσει για πρώτη φορά Ακολουθώντας και άλλος σεισμός όταν η σάλπιγγα ηχήσει για δεύτερη φορά Οι άπιστες καρδιές αυτή την ημέρα τρέμουν από πανικό أذ صارها خاشعة ما حمل من طمأطيا έχουν يقولون τώρα μα πώς θα επανέλθουμε πραγματικά στην proterimas katastasi أإذ πως εφώς θα έχουμε γίνι σάπια κόκαλα λένε τότε σε αυτή τη περίπτωση θα πάει χαμένη η επιστροφή και όμως στα αλήθεια θα είναι μια μονάχα αναγκαστική κραυγή από τη Σάλπιγγα Και τότε, τους, που ολότελα θα ξυπνήσουν άγρυπνη στη γη <Κι> Μα δεν σου ήρθε η ιστορία του Μωυσή <Κι> Όταν τον φώναξε ο Κύριος του στην αγιασμένη κοιλάδα της «Του βά» «Ηذ'αб іλά «Пігене γιατί είναι παραβάτης, έξω από τα όρια» «Φακουλ «Хελλακα» «Ηλά» «Αν τεζακκά» «Και пες του, μήπως θα και να σε οδηγήσω στον Κύριο σου που όμως πρέπει να τον φοβάσαι και του έδειξε ο Μωυσής το μεγάλο σημείο το θαύμα αλλά ο Φαραώ το απέριψε και παράκουσε την οδηγία έπειτα γύρισε την πλάτη του κε αγωνίστηκε σκληρά κατά του αλλάห์ σαχαραφαναδα επιτασινγκένδροσε τους άνδρες του έκανε μια ανακίνωση θα قال انا ربكم الاعلى λεγοντας իմ ο κύριος σας ο ίψιστος θα اخατζαहुνα هناك للآخره والاولى ο αλλάห์ ομοστον piretimorondaston Και τον έκανε παράδειγμα για την μελλοντική και για την πρώτη αυτή τη ζωή. <Κι> Βέβαια, σε αυτό υπάρχει μια διδακτική προειδοποίηση για όποιον φοβάται τον Αλλά. Μήπως... <Κι> είναι πιο δύσκολη η δημιουργία σας ή του ουρανού ψηλά ο Αλλάχ τον έχει κτίσει ύψωσε ψηλά τη σκεπή του και του έδωσε τάξη και τελειότητα πρίκησε με το σκοτάδι τη νύχτα του Και έβγαλε την λαμπρότητά του στο φως. Μετά από αυτό άπλωσε τη γη. Από τη γη έβγαλε το νερό και τα βλαστάρια της. Και έβγαλε το νερό και κε στερεώσε τα βουνά μαتعلكم ولانعامكم يخرس كي ἀπολφυσίδικε σας και τον κοπαδιών σας Γι' αυτό σαν φτάσει το μεγάλο περιστατικό που θα κατασυντρίψει Την ημέρα που ο άνθρωπος θα θυμηθεί όλες τις προσπάθειές του Και η φωτιά της κόλασης θα φαίνεται καθαρά για όποιον βλέπει τότε όποιος είναι παραβάτης και έχει προτιμήσει τη ζωή αυτού του κόσμου η διαμονή του θα είναι η κόλαση της φωτιάς ενώ ман хава ма кава ма кава ма робби хи ва нахан нафса ани л хава» «Енно гиа опион фоβате на стаθи то дикастейрио, ки ехи Η διαμονή του θα είναι ο παράδεισος «Ιασ' αλούνα κα αν ης σάعة τη αγιάνε μουρσάχα» Σε ρωτούν για την ώρα Πότε θα είναι ο ορισμένος της χρόνος «Φίμα αν ται μην δικράχα» Πώς μπορείς εσύ να γνωρίζεις το διορισμό της «Ηλα ραμπικα μουν ταιχάχα» Στον Κύριο Σου και μόνο ανήκει το τέλος που ορίστηκε για αυτή. <Κι> Εσύ δεν είσαι παρά ένας προειδοποιητής για όποιον την φοβάται. Και ανέχουν ημέρα που θα την δουν θα είναι σαν να έχουν παραμείνει στον τάφο ένα μονάχα μέρος του Δηληνού ή το πιο Ενα μέρος στο επώμενο προοίνο η 80η σουρα Αμπەس στη θρόπιασε सिनοφrióθηκε σε 42η εδάφια εν Μέκα <το> <substance> στο όνομα του Αλλάχ του Παντελεήμονα του Πολυέφσπλαχνου <Agency>, <Italia> ο προφήτης Σκυθρόπιασε και απομακρύνθηκε <Για> Γιατί ήρθε κοντά του ο τυφλός και τον διέκοψε <Για> <Για> <Για> Αλλά τι ήταν εκείνο που μπορούσε να σε ενημερώσει Ότι ίσως μπορούσε να καλυτερέψει πνευματικά Ή ότι μπορούσε να προειδοποιηθεί Και η διδασκαλία να τον ωφελήσει στεγνά, Ενώ τον πλούσιο που θεωρεί τον εαυτό του αυτάρκη Με αυτόν εσύ ασχολείσαι αν και δεν πρόκειται να κατηγορηθείς αν δεν καλυτερέψει πνευματικά και όσο γι' αυτόν που ήρθε σε σένα με αληθινό ζήλο και με θεοφοβία στην καρδιά του γι' αυτόν εσύ αδιαφορείς όχι αυτό αποτελεί μήνυμα για όλο το ανθρώπινο γένος όποιος θέλει ας το θυμάται το Κοράνιο تين σε βιβλία που θεωρούνται τιμμένα نافعه مطهر انه vazmena se aksioma agna ke iera bi aidi safara stalmana mahariya ευσεβόν και δικαίον ούτειλε <οίλαι> λινσάνου μά <μα> εκφαρα πόσο αχάριστος είναι ο άνθρωπος τι ήταν αυτό που τον έκανε να αρνηθεί τον Αλλά μιν αιγήσεϊν <η ίν> χαλακά από τι υλικό τον έπλασε μιν νουτοφατιν <χαλακά> <φακανδρα> τον έχει πλάσει και έπειτα τον σχημάτισε σε κανονικές αναλογίες έπειτα έκανε γι' αυτόν το δρόμο εύκολο έπειτα του επέφερε το θάνατο και τον έβαλε στον τάφο του Έπειτα αν το θέλει θα τον αναστήσει πάλι. <Και να λάμμα> <αμαρά> Όχι, με κανένα τρόπο. Ακόμη δεν έχει εκπληρώσει ό,τι του έχει διατάξει ο Αλλάχ. <Και να φύγει ο άνθρωπος> Ας στρέφει λοιπόν ο άνθρωπος το βλέμμα. Στην τροφή του και πως του την προμηθεύουμε <Τι> Εμείς χύνουμε γι' αυτό άφθονο το νερό <Τι> Έπειτα χωρίζουμε τη γη σε τμήματα χωριστά <Τι> και κάνουμε να φυτρώσουν μέσα σε αυτή πόλη, <ΡΟΟΟΟ> και στα φύλια και στρεπτικά φυτά. <ΡΟΟ> και ελιέζε και φοινικό δέντρα. <ΡΟΟ> και φραγμένου κύπου με πυκνά και περιτυγμένα δέντρα. Wafa kinhatu wa fruta ke forvi alogon Mata alla kumali anamikum Yana Polamwane te esis keta pim <Είος> τελος όταν φτάσει η εκοφαντική βοή. يوم يأثم المرء Αυτή την ημέρα ο άνθρωπος θα φύγει δραπετεύοντας από τον αδελφό του. و أمي و μητέρα του, κά τον πατέρα του. <Είος> κι από την σύντροφο σύζυγό του και τα παιδιά του λικούν <ΛΗ> λιμρυ ειμμινχουμ γιαουμα ιδιν σιάννουι γιουγνι αυτή την ημέρα το καθένα άτομο απ' αυτούς θα έχει αρκετές φροντίδες για τον εαυτό του ώστε να αδιαφορεί για τους άλλους ουγιουγχουν γιαουμα ιδιν μουσφυρα Αφτι την ημέρα αμερικά πρόσωπα θακτινοvolun bahikatum mustabshira khamogalasta ke efcharistmena wa wujuhuy yawma idhin alayha ghabara eno ala prosopa afti tin imera tha ine me khomaleromena tawhaquha qatara ke imavrila tha ta skepazi ulaitahumul kafratu fajra afti ine i arnitestu allah i ergazomeni tin anomia i ogdoikosti proti sura at takvir i ziplosi to tiligma se 29 edafia en mekta بسم الله الرحمن الرحيم استονομα του Αλλα του παντελεήμονα του πολυέφσλαחנו ﺇﺫﺍ ﺷﻤﺲ ﻭﻛﻮﺭﺕ ﻭﻃﺎن ﺍﺋﻠﻴﻮﺱ ﺫιप्लोθι ﺯヴィﻧι το aplomeno phostu ﻭﺇﺫﺍ ﻧﺠﻮﻡ ﻛﺪﺭﺕ ﻛﻮﻃﺎντα ﺃστρα ፔσυν ﻛαχασυν τιlambda situs وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ كَوَتَنْ طَوْنَا خَثُونَ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ كَوَطَنْ 10 مِنْ أَنْجِيِس أَفَثُونَ أَبِيرِپِيتِس وَإِذَا الْمَوْحُوشُ حُشِرَتْ كَوَطَنْ زْمِيكْسُن سَاجِيلِس تَآغْرِيَا ثِيرِيَا κε όταν τα πελάγι βράσουν ω ایدαν νουφουσ ζουτζατ κε όταν οι ψυχές που βγήκαν ἐξο ξανατεριαξουν μετασώματα ω ایدαλ μαουοδατουσουιλτ κε όταν ρωτηθι το μορό κορίτσι που θάφτηκε ζοντάνο βι αϊζαν βιν κουτιντ yapio englima skotothike wa idha as-suhuf nushirat ke otan i pergaminēs me praxis ton anthropon xeskepastoun wa idha as-samaa' και όταν η φωτιά της κόλασης θεριέψει και όταν ο παράδεισος έρθει κοντά στους πιστούς τότε κάθε ψυχή θα μάθει τι είχαν κάνει τα χέρια της έχει να παρουσιάζει μπροστά της από έργα που έπραξε όταν ζούσε στον κόσμο ορκίζομαι στους πλανήτες που επανέρχονται την ημέρα που κολυμπούν στην κυκλική τους πορεία και έπειτα κρύβονται -as -as. και τη νύχτα σαν αρχίζει να διασκορπίζει το σκοτάδι της και την αυγή σαν αποπνέει το σκοτάδι της νύχτας είναι ότι αυτό το Κοράνιο είναι πραγματικά ο λόγος ενός τιμημένου αγγελιαφόρου Γαβριήλτο πρικισμένου με δύναμη και θέση τιμημένη στον Κύριο του θρόνο με εξουσία υπακούοντας εκεί και άξιος εμπιστοσύνης στην μεταφορά της έμπνευσης Вамаху, фахібукумбі, магіну. І, олае, ось, синдроф, а, Мохамед, не є трило. Валае, коде, раахубі, уфухі, мубі. І, без сумніву, Мохамед, бачив, тон Poteto den eitan philargyros pou katakrata gnosi apo to aorato o ma huwa bi qouli shaytan ir rajim ke e touto to koranio zenin Πού λοιπόν σε ποιο δρόμο πηγαίνετε «Ην هو ίλλα δικρου λιλ αλαμίμ» βέβαια αυτό το Κοράνι είναι ένα μήνυμα για όλο το ανθρώπινο γένος «Η μαν σιά αμίν κουμ ειν يεστακείμ» για όποιον θέλει από σας να βαδίσει إِذَا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ألا ذنبوريت να κάνετε τίποτε εκτός αν είναι θέλημα του الله ال انفطار تو سхиσιμο σε 19 εδαφια en Mecca Bismillahir Rahmanir Rahim استونماتو του παντελειμονα του پلیες πλαχנו اذا السماء فطرت οταν ο «Ва ізе лька ваакиб ун тетхарат» «Ке отан та астра скорпистоун» «Ва ізе льбихару фуггират» «Ке отан і θаласес екрагун» «Ва ізе лькубуру бухгират» і тави анапододогиристоун» «Алимат нафсум ма قаддамат ва κάθε ψυχή θα μάθει τι έχει στείλει μπροστά, τι έκανε και τι άφησε πίσω, τι έχει παραλείψει να κάνει. Ω, yeah, oh, εσύ ο άνθρωπος, τι πράγμα σε αποπλάνησε από τον γενεόδωρο κύριο Σου. Але віхо, лехо, кафе, се воеке, фаделек. Він абду, що се пласе в оμορфошійма, се зробив на орто, сома. Фі, агірху, ратима, ракебек. Віхо, агірху, ратима, в будь КАЛЛАБЕЛТУ КАЗДИБУУНА БИДДИИМ Όχι, δεν πρέπει να παραπλανηθείς και όμως διαψεύδεται τη θρησκεία απορρίπτοντας το σωστό και την ανάσταση Βέβαια, πάνω σας έχουν οριστεί άγγελοι για να σας επιτηρήσουν kiraman katibin evgeniki pou katagrafoun ya lamouna ma tafaloun gnorizoun ke katalavenoun ola osa kanete innal pragmati i evsevis savrethoun وَإِنَّ وَا але لَفِي Уайнелфуджао, але фігяхі. Уайнелфуджао, але фігяхі. Уайнелфуджао, але фігяхі. Уайнелфуджао, але фігяхі. Уайнелфуджао, але фігяхі. Уайнелфуджао, але και που δεν πρόκειται απ' αυτήν να απουσιάσουν και τι πράγμα θα σου εξηγήσει τι είναι η ημέρα της κρίσης και πάλι τί σαθου exigísi tí ina i meratis crisis ya uma la tamluk nafsu li nafsi shay'a wal amru yawma idhil lillah sainai mera pou kamya psychi den tha exousiazí se tipote mian ali psychi aftí de tin i mera Iziyatayi saina mono meton Allah I ogzoikosti triti sura Al Mutaffifin I zaliye Satrianda exi adafia en Mecca Bismillahir Rahmanir Rahim Sto onomatu Allah tu pandeleimona tu polyef splachno وَيْلُّلِّ الْمُطَفِّفِينَ συμφορά σε αυτούς που εμπορεύονται την απάτη στην γενική μορφή της <يَسْتَوْفُون> αυτοί που όταν έχουν να λάβουν με τα μέτρα κάτι από τους ανθρώπους απαιτούν ακρίβεια وَإِذَا كَالُّوهُمْ أَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ <ελίξει> Ενώ όταν έχουν να δώσουν με τα μέτρα ή το ζύγι κάτι στους ανθρώπους δίνουν λιγότερο από ό,τι πρέπει <ελίξει> Μα δεν σκέπτονται ότι θα κληθούν για Ανάσταση να αποδώσουν λογαριασμό «ΛΙΕΟΜΗΝ ΑΔΗΜ» Τη μεγάλη και τρομερή εκείνη η ημέρα «ΛΙΕΟΜΑ ΙΕΟΜΟΝ ΝΑΣΟΙ ΡΑΒΜΗ ΆΛΑΜΗΝ» Μια ημέρα που όλοι οι ανθρώπινη γενιά θα σταθεί μπροστά στον Κύριο του Σύμπαντος κόσμο КАЛЛА ІННА КИТАБАЛФУGGЯРИЛАФИ СИГГІИН Όχι, βέβαια, κι όμως το βιβλίο των πράξεων των κακοϊθών είναι φυλαγμένο στο Σιγγήν, άβυσο καταθόνια. Και τι είναι αυτό που θα σου εξηγήσει τι είναι Σιτζίν. <Κιτάπων Μαρκούμ> είναι ένα βιβλίο δίκαια με ακρίβεια γραμμένα. <Κιτάπων Μαρκούμ> Συμφορά αυτή την ημέρα για τους διαψεύδοντες στους άπιστους. الَّذِينَ που بِيَوْمِ الدِّينِ την ημέρα أُپْرِيپْتُندَاس تِنِيْمَارَاتِسَ أَنْدَامِوِيس وَمَا καννεις זενιν اديνατο να την αρνηθει παρα μονο καθε παραβασ του νομου ο അമορτολος itha tutla alayhi ayatuna qala asatir alawaliin keotan i endolesmas apangelon des afton lei paramithia ton archeon kalla bal Όχι, αλλά колубі, мекану, як οπωσδήποτε είναι το στίγμα серці його, που κέρδισαν από τα έργα що Βέβαια Αυτοί οι άπιστοι από το φως του Κυρίου τους εκείνη την ημέρα θα είναι με πέπλα σκεπασμένοι. Έπειτα θα δοκιμάσουν σίγουρα στη φωτιά της κόλασης. Сумай уколо хавел левікунту, біту, кедівбу. Епіта, буде, по суті, в авту, авту, авту, авту, авту, авту, авту, авту, авту, авту, авту, авту, авту, Το βιβλίο πράξεων των ενάρετων είναι φυλαγμένο στο Ιλιγίν σε ψηδή τοποθεσία. Και τι είναι αυτό που θα σου εξηγήσει τι είναι το Ιλιγιούν. Είναι ένα βιβλίο μιτρο αρισμμένο ονομαστικά με ακρίβια yszheduhu al-muqarrabun pouto epiveveonon ipsi esteri ston Allah innal abrara lafi'n'im sigura i enareti savrethoun «Αλα λ' αράϊκιαν βουρούν» Πάνω σε θρονιά αξιοπρέπειας θα περιφέρουν το βλέμμα τους παντού με θαυμασμό «Τα αριφού φι γουζούχιχιν ναδρατεν ναΐμ» Θα διαπιστώσεις στο πρόσωπό τους την ακτινοβολία της ευδαιμονίας «Ιουσκαјουνε μην ραχίκιν μαχτούν» Θα πίνουν από αγνό, έβχημο, κρασί, καλά, σφραγισμένο «Χιτάμου «Μίσκ» «Ο σφράγισμά του θα είναι από μοσκιά, μυρωδάτη» και για την μακαριότητα αυτή ας ελπίζουν όσοι έχουν φιλοδοξίες μαζί με το αγνό κρασί ένα μείγμα από τεσνίμ سپس لا بو αποτανeratis pinun i plisi esteri proston Allah Innal ladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun watha ya tus enochus pu amartisan ke pu sinithizan nagelun ya tus pistus wa idha marru bihim yataghamazun και όταν περνούσαν από αυτούς έκλειναν το μάτι ανοιγόκληναν το ματάκι κοροϊδεύοντας μου, και όταν γύριζαν στις οικογένειές τους θα γύριζαν πειράζοντας τους με ανέδεια και όταν γύριζαν إنها أولئك الضالون كأποτε توس هβλεπαν θα έλεган αυτή είναι σίγουρα υπερπλανόμενη وما أرسلوا عليهم حافظين कि ओमोस देन एखुन् स्टालि पानो तुस सान फिलाकेस ना तुस प्रोστατεप्सुन फएल यौम अललजीना आमनु मिन अलकुफारी यधहकुन एसी आफती तिनिमेरा इपिस्ति Πάνω σε θρονιά της αξιοπρέπειας θα βλέπουν τη κατάσταση των απίστων. <Τοχή> Μήπως δεν θα ανταμυφθούν η άπιστοι για ό,τι έκαναν? Βεβαίως ναι. Η οκδοικοστή τέταρτη σούρα «Ελ Ιν Σικάκ» σε 25 εδαφια εν Mecca Bismillahir Rahmanir Rahim στο όνομα του Αλλάχ του Παντελεήμονα του Πολυέφσπλαχνο ኢθα <Γιδε> σαμαኡν ʃaqqat οταν ο ουρανός διαραγεί σε όλη την έκταση «Και υπακούσει με προσοχή την διαταγή του Κυρίου του «και είναι ανάγκη να αποχωρήσει» «Και όταν η γη ισοπεδωθεί» «Και πετάξει έξω ό,τι είναι μέσα της «και αδειάσει όλος διόλου» وَأَذِنَتْ لِي رَبِّهَا وَحُقَّتْ και ακούσει με προсохи τη διαταγή του Κυρίου της και είναι «Ω, oh, εσύ ο άνθρωπος πάντοτε βέβαια ταλαιπωρήσε βαντίζοντας προς την κατεύθυνση του Κυρίου σου με μόχθο και θα συναντήσεις την ανταμοιβή των πράξεών σου» «Τότε σε εκείνον που δόθηκε το βιβλίο των πράξεών του στο δεξί του χέρι, «Σύντομα θα λογαριαστεί με εύκολο λογαριασμό, θα κρυθεί με επιοίκια» «Και θα επανέλθει στη γενιά του, στην κατηγορία του ευχαριστημένος» ενώ σε εκείνον που δόθηκε το βιβλίο των πράξεών του πίσω από την πλάτη του γρήγορα θα φωνάξει για θάνατο, για αφανισμό και θα μπει στην κόλαση της φωτιάς Βέβαια ήταν ενώ ζούσε ευχαριστημένος με τη γενιά του Φρονούσε βέβαια ότι δεν θα επέστρεφε για να παρουσιαστεί σε εμάς بَلٰى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ah, ποτέ, pote yatí o kírios tu vlépi analitiká ta osa kánen falā uqsimu biššafaqa yafto orkízome stikokinopí lambrotita sto ilio vasíllama wallayni wa mā wasaq και τη νύχτα με όσα είναι προσωρινά φορτωμένη και το φεγγάρι σαν είναι γεμάτο طَبَقًا طَبَقًا. ότι οπωσδήποτε θα ανεβαίνετε στο ταξίδι σας από εξέδρα σε εξέδρα, από δυσκολίες σε δυσκολίες. «ФَمَАЛَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» Τι λοιπόν με αυτούς και δεν πιστεύουν عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ» Και όταν το Κοράνιο διαβάζεται σε αυτούς δεν «Бَلِ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ» Αλλά, αντίθετα, οι άπιστοι το διαψεύδουν. «Ο Аллаху, أعلى μου, بима йου'ουν» Ο Аллах, όμως, γνωρίζει καλά ποια μυστικά κρύβουν στα Γι' αυτό ανάγγειλε τους μία οδυνηρή τιμωρία. <Γυσίες> Εκτός από εκείνους που πιστεύουν και κάνουν το καλό, θα έχουν μία αμοιβή που ποτέ δεν διακόπτεται. Η οκδοικοστή πέμπτη σούρα. Та зодія і астерізмі Се екосидіо едафіа Ем Мекка Сто онома ту Аллах Ту панделіімона Ту поліэс плахну вас самай Ορκίζομαι στον ουρανό που έχει για επίδειξη τα ζώδια. Ορκίζομαι στην ημέρα της κρίσης που έχουν υποσχεθεί. Ορκίζομαι σε όποιον μαρτυρήσει και στην υπόθεση κάθε μαρτυρίας ότι ούτειλα ασχάπου λ' οχδούδ Συμφορά θα πέσει στους συντρόφους σε αυτούς που έφτιαξαν τη λακκούβα όπου κάηκαν ζωντανοί οι χριστιανοί της ιεμένης 6ο αιώνα από Ιουδαίους μονάρχες εννάρι δάτι λ' οχούδ της, της με άφθονα καύσιμα υλικά «Να τους που κάθισαν πάνω της αγναντεύοντας τη φωτιά» «Και είναι μάρτυρες σε ό,τι κάνουν στους πιστούς, στην αγωνία των θυμάτων τους». «ΟОМА НАКОМУ МИНХУМ ИЛЛЛАА ЭН ЮΟМИНУУ БИЛЛЛАХИЛ-АЗИЗИЛ-ХАМИНД» КАЕ ТУС ЕКДИКИЦИКАН ОХИ ГЯТИПОТЕ АЛЛО, ПАРА МОНО КЕ МОНО ГЯТИ ПИСТЕВАН СТОН АЛЛАХ, ТОН ПАНТО ДІНАМО, ТОН «АЛЛЛАЗИ ЛАГУ МУЛКУ С САМАВАТИ ВАЛ АРДИ, ВАЛЛЛАХУ АЛЛАКУЛЛИ ШЕЙИН ШЕХИНД». «Піστεвάν σε εκείνον που έχει την κυριαρχία των ουρανών και της γης, είναι μάρτυρας «Инна лязіна фатану ль му'миніна вал му'минінаті ثумма лам ятубу «фа лахум азабу жаханнама ва лахум азабу л-харіку» «Екіні, вебіа, пу και έπειτα δεν μετάνοιωσαν θα έχουν τα βασανιστήρια της κόλασης και θα έχουν και την τιμωρία της φωτιάς σε αυτή τη ζωή γιατί δεν πίστεψαν και στην άλλη ζωή θα έχουν άλλη τιμωρία γιατί έκαψαν πιστούς. Інна лазіна аману ва амилу الصалихати лахум Женнат тежрі мин тахтиха л-анхар Велико лфоузу кабір Екі не Ке канун кала ерга θα στους κήπους του παραδείσου που κάτω του τρέχουν τα ποτάμια. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη. <συρίζει> Πολύ δυνατό. Αλήθεια είναι το άρπαγμα και σφίξιμο του Κυρίου Σου. <συρίζει> Εκείνος είναι που αρχίζει τη ζωή και την επαναλαμβάνει και είναι ο πολυεπηϊκής με πλήρη αγάπη και καλωσύνη ο Κύριος του μεγάλου θρόνου της δόξας Ο εκτελεστής που κάνει ό,τι θέλει, τίποτε δεν εμποδίζει τη θέλησή του. Μα δεν σου έφτασε η ιστορία της στρατιωτικής δύναμης. Του Φαραώ και της γενιάς του Θεμούδ που ο Αλλάχ έχει καταστρέψει. «Бَلِ اللَّذِينَ كَفَرُونَ فِي تَكْذِيب» «Και όμως, οι άπιστοι διατηρούν άρνηση της αλήθειας» «Οَ «Και ο Аллах, από πίσω τους, περικλείει με τη τιμωρία του» «Αντίθετα, αυτό είναι ένα δοξασμένο κοράνιο» που έχει γραφεί σε πίνακα καλά προφυλαγμένο από τη μετατροπή και τη φθορά. Η οκδοικοστή έκτη σούρα ετ Ο νυχτερινός επισκέπτης σε 17 εذابγια en Mecca Bismillahir Rahmanir Rahim Στο όνομα του Allah του παντεληίμονα του πολυέφσπλαχνο والسماء والطارق Ματον και τον νυχτερινό επισκέπτη άστρο του «Ва ма а дра ка θα σου εξηγήσи, ενημερώси Ти ене о το άстρο της διαπεραстικής λαμπρότητας Δεν υπάρχει ψυχή που να μην έχει ένα επιτηρητή από αγγέλων που καταγράφει τις πράξεις της. Ας παρατηρήσει ο άνθρωπος από τι είναι πλασμένος. Δημιουργήθηκε από νερό χειμένο από άντρα και γυναίκα. «Γягρουджου мин бейнил-сулби والт-та-рАйб» «που βγήκε ανάμεσα από τη μεριά της ραχοκοκαλιάς, του άντρα και των πλευρών της γυναίκας». «Γέβαια, ο Аллах είναι ικανός να τον επαναφέρει στη ζωή». Την ημέρα που όλα τα μυστικά πράγματα των καρδιών θα περάσουν από εξέταση Ο άνθρωπος δεν θα έχει καμιά δύναμη και ούτε βοηθό Ο σαμάει δάτι Μα τον ουρανό με την περιστροφή του και μα τη που διασχίζεται για να βγει το βλαστάρι Ορκίζομαι ότι αυτός είναι βεβαίως το Κοράνιο ο λόγος που ξεχωρίζει το καλό από το κακό και δεν είναι κάτι για διασκέδαση انهم يكيدون كيداpragma ti asti i apisti mikanevonte epimona yana zvisun to phos tou allah wa akidun kayda echo homos schediase ena ndion Χάριστε λίγο κερώς τους άπιστους δώσε τους αναβολή για λίγο θες θες να κάνω μαζί τους η 87 μέτρα el a'la o ipsistos σε 19 εδαφία en mekka bismillahir rahmanir rahim στο όνομα του αλλάχ του Παντελεήμωνα του Πολιεύς Πλαχνού <Διχισμα, Ρόβι και αλλα> δόξαζε το όνομα του Κυρίου Σου του ύψιστο <Διχυσμα> που δημιούργησε και στη συνέχεια τελειοποίησε <Διχυσμα> που θέσπισε νόμους ιδιότητας σε κάθε δημιούργημα και έτσι καθοδηγεί «Και έκανε να βγουν οι πράσινοι βοσκότοποι» «Και έπειτα τους έκανε με λαψές καλαμιές» «Θα σου διδάξουμε διαβάζοντας το μήνυμα το Κοράνιο, ώστε τίποτε δεν θα ξεχάσεις». «Илла ма ша Аллах, іннаху я'ламу γιατί γνωρίζει το φανερό και о,τι είναι κρυμμένο». «Ва ну яссиру ка л'юсра» «Ке, θα σε διευκολύνουμε να αναγγέλεις τον απлό δρόμο Γι' αυτό προειδοποίησε νουθετώντας σε περίπτωση που η προειδοποίηση ωφελεί Θα δευτεί τη συμβουλή όποιος φοβάται τον Αλλά Και θα την αποφύγει παραμερίζοντας την οδυστυχής який вилегся з неапестия, але з нею роль куберо, який стабіє в велику вотья, що в мене, аму, μέσα ті тоді не буде втечений, не буде жити. Оді «Και δοξάζει το όνομα του Κυρίου Του και προσεύχεται» «Και όμως προτιμάται, ό, άнθρωποι, τη ζωή αυτού του κόσμου» «Ενώ η μέλουσα ζωή είναι καλύτερη και διαρκεί μόνιμα» Αυτές βέβαια οι προειδοποιήσεις είναι γραμμένες στις βίβλους των πρώτων των αρχαίων Αποκαλύψεων Στις βίβλους του Αβραάμ και του Μωυσή Η οκδοικοστή όκδοη σούρα Ελγάσια to sin diriptiko gegonos kati pus kepazi ta panda me simfores se ikosi exi edafia en mekka bismillahirrahmanirrahim sto onoma to allah tou pandeleimona tou polevs plahno hal ataka hadithun ghashiya mipos sueftase i istoria tis ghashia Уджуху, я уме, і зінхосья. Екійніть на день, атапиносул, деякі особа. А, миле, тунель, слібе. Зулево, да, скля, особа, куразμένα. Тель, λένε, оранхамія. Тих, що ми, що ми, що ми, що ми, що τη στιγμή που τους δίδεται να πιούν από πηγή που το νερό της βράζει τοάμουν, και δεν θα έχουν τροφή παρά από δαρεία δέντρο πικρό και αγαθωτό αειδέστατο στη μυρωδιά και στην εμφάνιση ο ute sa thrafi ke utetha i kanopii tin pina ujuhui yawma idhin na'ima ala prosopa e kini tin i mera tha ina makaria lisa'iha radhiya efcharistimena apo poli anotero όπου <οί Gayatri> <ού> δεν θα ακούνε εκεί κανένα λόγο ματαιοδοξίας. <οί καίες> εκεί μέσα θα υπάρχει μια πηγή που τα νερά της τρέχουν συνέχεια. <οί καίες> <οί καίες> εκεί μέσα θα υπάρχουν υπεριψωμένα θρονιά αξιοπρέπειας. Вак, вабу, науду, а, і кіпела, проїтимазμένα, ванамерику, насфу, а, і проскефала, тактопійμένα, сесире, а, заробі, ума, десута, і панакрива халя, апломена, βλέπουν, про що Вайла Сама Ікаїфа Нуфірат. І προ τον ουρανό, що він аніпсований στα ύψη. Вайла Лгіба Алікаїфа Нусурібат. І προ τα вуна, що він стереомена, постійно. Вайла Л Альбрикаїфа Нутрихат. І προ землю, що Фазакір إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ» дайте мені знати, що ви є лише для того, щоб предуподіти. Не є за цього, що є в своїй утриджі. Не є за цього, що «Фَيُعَذِّبُّهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَر» «О Аллах θα τον τιμωρήσει με την πιο μεγάλη δυνατή τιμωρία» «Цεμάς, <إِعَابَهُم> e οπωσδήποτε, θα είναι η επιστροφή τους» <حِسَابَهُم> पु satu scalessumesse logarismò i ogzoi costi enati sura al fajr iavgi to ximeroma se 30 edafia en mecca bismillahirrahmanirrahim stono ma to allah tu pandeleimona tu polefsplahno wal fajr μα τι 10 нύχτες του ορισμένου σεληνιακού μήνα δουλχίτζα για το προσκύνημα στους ιερούς τόπους μα τα ζυγά και τα μονά και μα τη νύχτα όταν Σε αυτά δεν υπάρχει πιστικός εξορκισμός ή απόδειξη για αυτούς που καταλαβαίνουν. Μα δεν βλέπεις πως συμπεριφέρθηκε ο Κύριος σου με τη γενιά του Άδ. Της πόλης Ήραμ με τις πανέμορφες κολόνες АЛЛАТИ ЛАМ ЮХЛАКО МИثЛУХА ФИЛ БИЛАД ПУ САН КЯ АВТИ ДЕН ФТИАХТИКАН СЕ ОЛЛИ ТИ ГЮ ВА ТЕМУДАЛЛАЗИНЕ ГЯАБУ С СОХРА БИЛ ВАД КАЕ МЕ ТИ ГЕННИЯ και με το Φαραώ τον Κύριο των Πασάλων που έδαιναν τους κατάδικους πάνω στους Πάσαλους <Συσχεσμένο> όλοι αυτοί παρανομούσαν στη γη <Συσχεσμένο> και συσώρευαν σε αυτήν τη διαφθορά Фасобе але йім робуке, сеу, падабе. Тому, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, ось, «Фَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْعَمَهُ فَيَقُولُوا رَبِّي أَكْرَمَن» «Оσα τώρα, για τον άνθρωπο, όταν ο Κύριος του τον δοκιμάζει δίνοντάς του τιμή και χάρες, τότε λέει, ο Κύριος μου με тίμησε. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُوا رَبِّي أَهَانًا ενώ, όταν τον δοκιμάζει, περιορίζοντας τα προσυντήρηση αγαθά بل لا تكرمون اليتيم اخي бебе потэ эно эси зэнтимате та орфана ва ла тахуддуна ала таамил мискин кеутэ энхарринете оэна стонало ятин трофи وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا كيتротєт инклироνομіа мелемаргія وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا кягапате тон плуто ме وُتَن يِ كُپَانِستِي مَغِيرَا كُپَانِزْماتا كِ گِينِ اسْكُونِي وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا كُوَكِيرِيُوسُ الْثِي كِ يِي ἄγγελιτῷ کατὰ τάξις σιρά πάνω σε σιρά وَيَوْمَ إِذٍ بِجَهَنَّمَ «Και η κόλαση εμφανίζεται, παρουσιάζεται τούти την ημέρα, θα θυμηθεί ο άνθρωπος, αλλά σε τι αυτή η Μακάρι να είχα κάνει καλά έργα για αυτή τη μελλοντική μου ζωή. Και τούτη την ημέρα ο Αλλά θα τους τιμωρήσει που κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Και τα δεσμά του. ثاين ات يا بوكانيس αλος δεν είναι δυνατό να δέσει يا ايتها النفس المطمئنة استئنارتες ψυχές ταπουν او εσι η ψυχή που είσε σε τέλεια αναπαύση και ικανοποιήσει <σοβεί> يرجعين الى ربك راضية مرضية γύρισε προς τον Κύριό σου ευχαριστημένη η ίδια και ευχάριστη συνάμα σε εκείνον <Δχωλή φύ> γι' αυτόν να μπεις μαζί με τους αφοσιωμένους δούλους μου <Δχωλή γεννατί> μάλιστα παίρνα στον ουρανό στον παράδεισό μου η ενενικοστή σούρα البلد ايπολι σε 20 εδαφια en Mecca بسم الله الرحمن الرحيم ستο ονομα το Αλλα του παντελεήμονα του πολι εψπλαχνο لا اقسم بهذا البلد ορκίζομαι με αυτή την πολι Mecca «Οπου СІ Διαμένης, ο Μουχάμετ» «Και ορκίζομαι στον γενніτορα και γέννημά του» «Λακад χαλακωνελ ίνσάνε φίκα μαιδ» «Βέβαια, πλάσαμε τον άνθρωπο για και αγώνα στη ζωή» А я ότι алла ян йакдир алейхи ахд мипос логариази оти канис ден ехи динами паноту йакулу ахлактума я але ми не зробили для нього два очима, а також одну мову та дві хіли, і його надзідаї. І його надзідаї. І його надзідаї. І його надзідаї. І його надзідаї. І його надзідаї. І його «Αυτός, ο άнθρωπος, δεν ξεπέρασε το εμπόδιο, το δύσκολο δρόμο». «Και τι θα σου εξηγήσει το εμπόδιο» «Είναι η απελευθέρωση ενός σκλάβου» να δίνεις τροφή την ημέρα που επικρατεί μεγάλη πείνα <Το> στο ορφανό και ειδικά σε αυτό που είναι συγγενής πλησίον <Το> ή σε πτωχό που είναι κάτω στο χώμα σοβαρής ανάγκης από σοβαρή ανάγκη «ΘУММА КАНА МИНАЛЛЛАЗИНА АМАНУ, ВА ТАВАЦАУ БИЛ СОБРИ, ВА ТАВАЦАУ БИЛ МАРХАМА». «Έτσι θα είναι από αυτούς που πιστεύουν και συνιστούν άλληλα την υπομονή, σταθερότητα και αυτοσυγκράτηση και αλληλοσυνουστούν έργα καλοσύνης του παραδείσου που λαμβάνουν με το δεξί χέρι το βιβλίο της Κρίσεως <Τι> ενώ εκείνοι που αρνήθηκαν τα σημεία μας αυτοί θα είναι οι δυστυχισμένοι οι σύντροφοι της αριστεράς της κόλασης που την ημέρα Κρίσεως λαβαίνουν το βιβλίο τους με το αριστερό χέρι Алаїхімнару мусуда. Пάνω ту буде вогонь, що скачить піда, пану і ологіра. І 91-й сура ешем, сонце, в 15 едрафіа, ен мека. Вісміля йо Вахмань йо Вахім. तु पन्देलेई मना तु पोलीएर्स्प्λαह्नु वशशमसी वदुहाहा माथोन इलियो के तो मेगाλियो tis lambroti tasto ወልቀማሪ ኢዛ ታላሃ ማቲselini καθος τον akolusi ወን ነሃሪ ኢዛ ጀላሃ ማቲn imera poukani kefnete to megalio tu ወልలైኒ ኢዛ ያγσαሃ μα την ύχτα που τον κρύβει καλύπτι δεν τον φανερόνι والسماء وما بناها ما τον ουrano κι afton pou ton éktise والأرض وما طحاها ما τīgi κι afton pou tin éstrose ونفس وما سواها ما tin psichi και αυτόν που την έπλασε τέλεια την τελειότητα που δόθηκε σε αυτήν και της ενέπνευσε την ανυπακοή της και την υπακοή της ότι πράγματι επέτυχε αυτό που την εξαγνίζει και ότι χρεοκόπησε αυτός που την διαφθείρει. <Τι> Η γενιά του Θεμούντ διάψευσε τον προφήτη της παραδομένη στις κακές και άδικες της πράξης. <Τι> Όταν ο πιο κακοήθης από αυτούς ετόλμησε ασευέστατα, «Фَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقْوْيَاهَا» «О όμως του Аллах είπε σε αυτούς, «Мια θηλικιά καμήλα του Аллах να μην την εμποδίζει να πίνει το Αλλά τον διάψευσαν και την καμήλα έσφαξαν. Έτσι εξαφάνισε ο Κύριος τους τα ίχνη τους από τη γη για το έγκλημά τους και τιμώρησε όλους εξίσου. Και δεν φοβάται ο Απόστολος τον εαυτό του για τις συνέπειες των πράξεών τους. Η ενενικοστή δεύτερη σούρα «Ελ Inīhta se 21 edafia en Mekka Bismillahir Rahmanir Rahim Stono ma to Allah tu pandeleimona tu poliersplahnu wal lay itha yaghsha Ma tihta kathos krivi to fos wan nahari itha μα την ημέρα καθώς εμφανίζεται φωτοστεφανωμένη μα αυτό το μυστήριο της δημιουργίας του αρσενικού και του θηλυκού σίγουρα η συμπεριφορά καθενός από σας έχει διαφορετικό ανώμιο τέλος ويا فتو اكينوس που δيني ελεημοσινι κεφωατε τον αλλαह ወﺻدق بى ﺣﺴﻨﺎ kama kaθe il-krinia pistopii to kalitero ke omorphotero fasanu yassiruhu lil-yusra fatuzifkolinum to dromo prosti makariotita kalo ενώ εκείνος που είναι άπλιστος, φυλάργυρος και θεωρεί τον εαυτό του αυτάρκη και διαψεύδει υπεροπτικά ό,τι είναι το καλύτερο και ομορφότερο τότε θα κάνουμε βέβαια γι' αυτόν εύκολα το δρόμο προς την ασλειότητα το κακό «Και δεν θα τον ωφελήσει ο πλούτος του, όταν πέσει στο θάνατο, καταστροφή» «Βέβαια, παίρνουμε πάνω μας την υποχρέωση να καθοδηγήσουμε» «Ва інна ляна ляль ахирата вал оула» «Ста аліθія, се мазь анікий то Δευτέρα Παρουσία, і архій, о, ті бришкете з ті Дефтєра Парусія, о, піс ке з ті Космикі, لا يصلها الا الاشقاء කනිස් දසතින් ඉපොෆේරි παρα मोनो ઓατιχος الذي كذب وتولى بوෙහි diapsepsi tous apostolous ke eche arnithei tin pisti وسينجنبها الاثقا eno o aphosymenos ston Allah tha metakinisei poli makria <Το> Αυτός που ξόδεψε δίνοντας στους τοχούς από τον πλούτο του για να εξαγνήσει τον εαυτό του <Το> και δεν περιμένει την χάρη κανένας για αμοιβή για το καλό που έκανε ابتغώ, παρά μόνο την επιθυμία να ευχαριστήσει τον Κύριό τον ύψιστο Аллах και σύντομα μάλιστα θα επιτύχει πλήρη ικανοποίηση η 93η σούρα το 190 προινό σε 11 εδαφία εν Μέκα ဘစ်ismillahir rahmanir rahim στο όνομα του αλλάห์ του παντελεήμονα του πολυέφσπλαχνο ወδੁχα ματιν ορα του 190 και ο νύχι θες όταν σκέπαζη τα πάντα Мава дара карабунка вама хола, не те έχει егаталіпсі о кіріосу, не те мівсисе. Вала дара ту хіроту хіро ла каміна лула. І обов'язково імелюса життя сайне краще для Вала дара, хуя «Και ο Κύριος σου θα σου δώσει ό,τι ποθείς και θα είσαι ευχαριστημένος». «Αλαι μιέγιδ καίτι είμαν φαάουα» «Μα δεν σε βρήκε ο Αλλά ορφανό και σου έδωσε καταθύγιο και φροντίδα» <Ρι> <Ρι> <Ρι> «Και σε βρήκε στην άγνοια της θρησκείας του Αλλά» «Και σε καθοδήγησε». «Και σε βρήκε, σε ανάγκη, φτωχό, και σε έκανε πλούσιο, ανεξάρτητο». «Για αυτό, μη μεταχειρίζεσαι με τραχύτητα τον οрφανό» και όσο γι' αυτόν που ρωτά που ζητά βοήθεια μην τον αποκρούεις με σκληρά λόγια και όσο για τις ευεργεσίες του Κυρίου Σου να τις διηγήσε η ενενικοστή τέταρτη σούρα το ánigma η παρηγοριά σε οκτώ εδάφια εν Μέκκα بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ستονομα το αλλάह το παντελεήμονα το πολυέφσπλαχνο αλαμ נεշρח λκα σιδρκα μα για καθολικήση προσανατολισμού ω λαδανα ανκα ωζρκα κασα απαλαξαμε απο το الذين انقضى ظهرك ورس بوпонуستي پلاتيسو ورفعنا لك ذكرك كانبصوصمتين ايپوليپسيسو فإن مع العسر يسرا ايتي ووا مكازيسكوليا Οπωσδήποτε με κάθε δυσκολία υπάρχει ανακούφιση. <φε> Γι' αυτό όταν είσαι ελεύθερος, σχολάς από την άμεση δουλειά σου να προσπαθήσεις όσο μπορείς στη λατρεία του Αλλά. <φε> Και προς τον Κύριό σου στρέψε όλο το ζήλο σου με αφοσίωση. Inan 25th Surah At-Tin Iskiya Tosiko se okto edafia en Mecca Bismillahir Rahmanir Rahim Sto onoma tou Allah tou pandelei mona tou polyefsplagno Wat-tin waz-zaytun Matasika «Wa tūri sīnīm» «Kē ma tō óros tū sīnā» «Wa hāzā l-bēlādi l-amīm» «Kē ma aftī tīn Πράγματι τον άνθρωπο έχουμε πλάσει στο καλύτερο πρότυπο καλούμπι. <θουμμα ρδεδνάου ασφαλα σαφιλίν> Έπειτα τον γυρίσαμε να είναι στο πιο χαμηλό από το κατώτερο σκαλοπάτι αδυναμίας. «Іλλα الذіна άману ва амилу ассалиха ти фа лахум аджорун гайру мамнун» «Ектос апо екейнус που пиστεύουν ке каанун то καло, гяτί са ехун συнехій адиакопти амиві хорис υποхρέωси Τότε τι μπορεί μετά από αυτό να σε διαψεύσει την ημέρα της κρίσης Μη δεν είναι ο Αλλά ο πιο δίκαιος, ο πάνσοφος από όλους τους δικαστές κριτές Η ενενικοστή έκτη σούρα, ελ Άλακ Osrambos piktou hematos se 19 edafia en Mekka Bismillahir Rahmanir Rahim Sto onoma tou Allah tou pandeleimona tou polei epsplagno Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq Ziavasa سَنَ مِنْ عَلَق ق ابلسيتον anthropo apo ena Δίδαξε τον άνθρωπο ό,τι δεν ήξερε και όμως ο άνθρωπος ξεπερνά πράγματι κάθε όριο είναι παραβάτης στο ό,τι βλέπει τον εαυτό του σαν αυτάρκη Βέβαια, στον κύριο σου τα πάντα επιστρέφουν. ينها, Μα δεν βλέπεις εκείνον που απαγορεύει صλλα, σε έναν αφοσιωμένο δούλο όταν προσεύχεται. الهδά, Μα δεν βλέπεις αν βρίσκεται στο δρόμο της θεϊκής καθοδήγησης. او امر بالتقوى اي ان ذاطازي افسевيا رايت انكذب وتولى ما زين فلпис ان ذاпсевди ти наліthia ке апомакриnete alam ya'lam bi παρακολουθεί» vlepi КАЛЛАЛА ИЛЛЛАМ ЯНТАХИЛА НАСФААНБИН НААСИЯ АС ПРОФИЛАХТИЙ АН ДЕМ ПАВСИЙ СА ТОН СЪІРУМЕ АПО ТО ТОН МАЛИОН НААСИЯ ТИН КАВИБА ТИН ХОТИА ЭНА ПСЕВТИКО АМАРТОЛО ЧУЛУФИ ФАЛЬЯДУ НАДИЯ АС КАЛЕСИЙ ЙА ТОН سندع الزبانيه كيا ميس سافوناكسومه توس تيموروس انجلوس كاللا لا تطعه واسجد وقترب اوχι στον الله اي انننικοستي 7 σουρα القدر اينيكτα tis dinamis i tis timis σε pente edafia En Mecca Bismillahir Rahmanir Rahim Allah tou Pandeleimona tou Polefsplachno Inna anzalnahu fi laylatil Qadr Emis thevea echoume archisi nastelnoume kato sti i to Koranio tin ista «Του μηνός Рαμαζανιού» «Και πώς θα мάθεις τι είναι η νύχτα της τιμής» «Η νύχτα της τιμής είναι καλύτερη από «Тَنَزَّلُوا الْمَلَائِكَتُ وَالْرُوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ» «С' αυτή τη νύχτα κατεβαίνουν οι άγγελοι και το πνεύμα του άγγέλου Γαβρίλ με την άδεια του Κυρίου τους για κάθε υπόθεση». «Σαλάμουν هي حتى ματολαϊλφαγερ» apo tin architis ke mechris oto anatili i avgi i enenikosti 8 sura al bayna i katari apodixi i fotini martiria se okto edafia en medina bismillahir rahmanir rahim sono ma tu allah tu «Η άπισти, είτε μεταξύ των οπαδών της βίβλου, είτε είναι πολυθεηστές, δεν επρόκειτο να εκτραπούν, εγκαταλείποντας τη πλάνη τους, μέχρι να τους έρθει η καθαρή απόδειξη». رسول من الله يتلو صحفا مطهره انس apostolos pou eche stali apo ton Allah na apangiliseides apo graphes agnes ke hieres feiha kutubun qayma pou mesatous eparchoun i aksiologi nomi і не дієретихся в схίσмах αυτοї, які йому датикла Бібло, παρά лише ύстера від залишення чистої довідки, з профти, який, з його життя, його, його, його, його, його, його, його, його, його, його, його, його, його, його, Wama umiru illa liabudunlaha Muklisrena La Huddina Shunafa Muhlisrena La Huddina Shunafa Awajuhi Musala Tawajuk tu zakata wa li kadinu l kwayimah. Tedan ihan viatahti sti vivlo να λατρεύουν τον Αλλά με ειλικρινή πίστη χωρίς να συνεταιρίζουν με Αυτόν κανένα, να τηρούν την προσευχή, να δίνουν τακτικά ελεημοσύνη. Και αυτή είναι η θρησκεία της αλήθειας με τα σωστά και ίσια θεσπίσματα. «Инна лазіна кафару мин ахлі л китаби вал мушрикіна фі няри геханнама халидіна фіха «Улайка хум і άписці είτε Είναι οι χειρότεροι από τα πλάσματα. Είναι αυτοί που έχουν πίστη και κάνουν το καλό είναι βέβαια τα καλύτερα πλάσματα.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 κύποι αιωνιότητας που κάτω τους τρέχουν τα ποτάμια. Θα παραμείνουν εκεί για πάντα. Ο Αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος από αυτούς και αυτοί Τον ευχαριστούν. Και όλα αυτά για όποιον φοβάται τον Κύριό Του. Η ενενικοστή ένατη σούρα «Αζελζέλα» «Αζιλζάλ» «Ο Σεισμός» Σε οκτώ εδάφια τέτοια en medina bismillahirrahmanirrahim stonomatu allah tu pandeleimona tu polefsplahno iza zulzilatil ard zulzalaha otan igi klonisti apton pio megalotisismo wa akhrajatil ard asqalaha keigi petaksi apo tawari wa qala al insanu ma laha ki o anthropos phonazi apegnosmena titisimveni yawma idin tuhaddithu akhbaraha tote timerafti igis apokalypsi taneatis bi anna rabbaka awhalaha yauti o «Κατά τη μέρα αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν σε χωριστές ομάδες για να δικαιολογήσουν τα καμώματά τους «Και τότε όποιος έχει κάνει το μικρότερο καλό θα βρει την ανταμιβή του» και يعمل مثقال ذره το μικρότερο κακό εστο 산토 바ρος ενος morio θα το βρει την ανταμιβή του ι ε σουρα τα πολεμικά αλογα που τρέχουν σε 11 εδαφια en mekka Στο όνομα του Αλλά του Παντελεήμωνα του Πολιεύσπλαχνου δοبحα, μα τους ύπους που τρέχουν με λαχανιασμένη ανάσα στον πόλεμο قδχα, και με τα νύχια των ποδιών πετάνε σπίθες «ФَАЛЬМУГИРАТИ СУБХА» «КЕ ИЗВАЛЛУН СТА ХОРИЯ ПРОЇ-ПРОЇ» «ФААТОРНА БИХИ НАКОА» «КЕ СИКОНУНУН ТИ СКОНИ СА СІННЕФА» «ФАВАСАТОНА БИХИ ГЕМАА» «КЕ ДИЯПЕРНУН АНАМЕСА АПО ТУС ότι ο άνθρωπος είναι αχάριστος πράγματι στον Κύριό του και ο ίδιος είναι ο μάρτυρας της δικής του αχαριστίας με τα καμώματά του και ότι η αγάπη του είναι μεγάλη για τα πλούτη «Афα ла я'ламу, ізя бу'θіра ма фи л'кубур» «Мήπως δεν γνωρίζει ότι όταν σκορπίζονται τα περιεχόμενα στους тάфους» «Ва хусси ла ма фи ссудур» «Кя αποκαλυφθεί αυτό που φυλάσεται στα Inna rabbahum bihim yawma ithill khabir Oti o kyrios tous ti mera ekini ta gnorizi ola i ekatosti proti soura al qari'a i me gali katastrofi «Бисмілляхи ррахмани ррахім» «Сто онума ту Аллах, ту панделеїму на ту Полиевс Плахну» «Алькари'а» «Алькари'а» – «И мера тон ала лагмон» «Тис мегалис катастрофис» «Малкари'а» – «Ти <tocide> ма Και ποιος θα σου εξηγήσει τι είναι η ημέρα των αλλαλλαγμών, η κάρια. Είναι μια μέρα που οι άνθρωποι θα σκορπιστούν διάχυτα σαν το σκόρο. Βατακούνουλ γιβάλου καλ Ριχνιλμανφούς και ساميازون سان لاناريزمνο mali فاما من سقلت موازينهم ketote opio to zygisma ton kalon tu praxeon vrefi oti inevari fa huwa fi 'ayshati radhiya fain semiazoi efcharistis eis Αλλά όμως όποιου το ζήγισμα των καλών του πράξεων βρεθεί ότι είναι ελαφρύ <φε> θα έχει το σπίτι του σε ένα απίθμενο λάκκο της κόλασης <φε> και ποιος θα σου εξηγήσει τι είναι αυτό <φε> είναι φωτιά με φλόγα αγριεμένη Η εκατοστή δεύτερη σούρα «Ετ Τεκάθουρ» «Ο Πλουτισμός» Σε οκτώ εδάφια εν Μέκκα «Βισμιλλάχι ρραχμάνι ρραχείμ» Στο όνομα του Αλλάχ του Παντελεήμωνα του Πολιεύσπλαχνου «Αλχάκου μου τεκάθουρ» Σας απασχόλησε από τη ο πόθος για την αύξηση του πλούτου σε αυτόν τον κόσμο <Τοί> μέχρις ότου επισκεφθείτε τα νεκροταφεία <Τοί> <Τοί> όχι θα μάθετε την πραγματικότητα <Τοί> <Τοί> Επිට παλη سينδομασαμασετε τις συνέπies καλα لو تعلمون علم اليقين علي mono an ignorizate me prosopiki bevotheta tin alithia la terawun al Суммелетероунахарайнельєрі. Епіта, палі, сати, бачите, мате, з'я, сата, мате, сата, мате, сата, мате, сата, мате, сата, мате, сата, мате, сата, мате, сата, мате, сата, мате, сата, I e katosti triti sura Al Asr to suru po o chronos se tria edafia en Mecca Bismillahir Rahmanir Rahim Sto onoma tou Allah tou pandeleimona tou polievsplagno wal Asr ma to chrono i islamiki triti merisia prosefhi Χρόνος <Πράγματι>, ο άνθρωπος είναι χαμένος ኢల్లလᾱḎೀನ ኣμანੂ ወዓμιλုṣṣālīḥāti ወተዋṣṣዑ ḇልħaqቊ ወተዋṣṣዑ έκαναν καλές πράξεις κέ σινιστούν ἀποκείνου φροντίζοντας ያτην αλισία che parotrinondas me tin ipomonii ke tis statherotita i 114i sura al-humaza okuchombolis osikofandis se enea edafia en mekka bismillahirrahmanirrahim sono ma to allah tu pandeleimona tu polyevsplachno «ΟΕΙΛΟΙ ΚΟΛΙ ΧУМАЗΑ ΤИЛЛУМАЗΑ» «АЛЛІМОНО СЕКАТЕ СИКОФАНДИ КУТЦОМБОЛИ» «ΑЛЛАВИЙ جЕМАع МАЛАУ УА АДДДА» «ПУ НА ДАПАНИСИ ИППЕР ТУ АЛЛАХ» «ΙАХСАБУ АННА МАЛАУ АХЛАДА» «НОМИЗОНТАС ОТИ ТА ПЛУТИ كلا لينبذن في حطمه pote na ine siguros oti tha petachti sto spastira wama adraka mal hutama kepos na mathis tine ospastiras narullahi almunqada ifotiatis orgis التي تطلع على الافئده بثعنوي اسيا ستيسكارديس انها عليهم مقصد بانوتوس اين كلستي اولوغيرا في عمد ممدده سبانيبس كلونس اي كاتوستي Вісміле, юр-рохмен юр-рохі. Στο нормату Аллаха, Allah Туполієвсплахну. Елем, теро, яке єфефе, але рубу, яке єфефефе, але рубу, яке єфефе, але рубу, але рубу, але рубу, але рубу, але рубу, але але δεν ματέωσε τα προδοτικά фітабулі. σχέδια позон матеосе та його зради, яке він που τους χτυπούσαν με πέτρες από ψημένη λάσπη και τους έκαμε να είναι σαν ένα άδειο με κοτσάνια και άχυρα χωράφι που από αυτά φαγότηκε το σιτάρι I e katosti 6i sura Quraysh Quraysh ine ifili tou Muhammad se tesera edafia en Mecca Bismillahir Rahmanir Rahim sto onoma tou Allah tou pandeleimona tou pole li ila fi Quraysh symfonies ένωση και ευχαίρια ασφάλειας και προστασίας στους Κουραϊς. Οι διευκολυντικές συμφωνίες τους να κάνουν ελεύθερα τα καραβάνια, τα ταξίδια το χειμώνα στην Ιεμένη και το καλοκαίρι στη Συρία-Παλαιστίνη με ασφάλεια. Фальягуду, Робеха, Дельбеїт. Аз лаτρεвую τον κύριο του єру αυτού віку. Еледи, автоамехум, мінгуаю, аменаххум, мінхуув, який йому εξασφάлив їжу від пина. і безпеку від страху, від γιατί η Κουράης διατηρούσε την ουδετερότητα μεταξύ των τότε δύο μεγάλων δυνάμεων βιζαντίου περσών Η εκατοστή έβδομη σούρα ελ ΜαΟΟΥΝ, η ελεημοσύνη, οι ανάγκες των γειτονικών σχέσεων σε επτά εδάφια εν Μέκκα, «Бисмі ллахи ррахмані ррахім» Сто онома ту Аллах, ту панделеїмуна, ту Поліевс Плахну. «Ара айта ладзі ю кэззибу биддім» «Міпос ідес афтон арніте тін еперхомені «фа Θέτιος είναι κι αυτός που αποδιώχνει με τραχύτητα το ορφανό και δεν ενθαρρύνει το τάισμα του φτωχού αλλήμονο λοιπόν σε αυτούς που συμμετέχουν στη προσευχή але дина гумрау, сола, тим саху. І аδιαφοрують для пришестя, що від амелія. Але дина гумрау, і пришевуються και αρνούνται να προσφέρουν κάτι για τις ανάγκες των γειτόνων των άλλων. Η εκατοστή όγδοη σούρα η αφθονία το ποτάμι στον παράδεισο σε τρία εδάφια <εγνώμη> <εγνώμη> <εγνώμη> στο όνομα του Allah, tu pandeleimona tu polyevsplahno inna a'tayna kal kautsar sasana durisama tin pigi ka'ufsar tis aphonias o muhammad fasalli li rabbika wanhar i afto na prosefcheses ton kyriousou ke na sisiazis inna shani'aka huwa al abtar Πράγματι, όποιος σε μισήσει είναι ο πραγματικός απόβλητος, γιατί διέδιδε στη Μέκκα ότι ο Μουχάμετ είναι πατέρας κοριτσιών για να κατεβάζει τον κύρος του ως προφήτη. Η εκατοστή ένατη σούρα ελ Καφιρούν, η άπιστη, σε έξι εδάφια εν Μέκκα. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Сто онума ту Аллах ту панделеімона ту Полиевс Блахну. я айюха Леге, о Мухаммад. О, есіс пу арнисте Ла ма Then la Trevo пу латревете». «Ва ла антум аабидуна ма аабуд». «Ке оуте латревете афто пу латрево». «Ва ла ан аабидум ма аабеттум». وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُودِ «К'я ούτε εσείς θα λατρεύετε αυτό που λατρεύω» «Λَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين» «Έχετε τη δική σας θρησκεία κι εγώ έχω τη δική Івоїся, Сатрія е Дафя ен Медіна Бисміллахір Рахманір Рахім. Стономату Аллах ту Панделеймона ту Полефс плахну. Іза яа насруллахі валь-фатх. Кеутан Аллах ке інікі. Waraitana saiaduhuluna fi ni lahi afaga Kiz tusanthropus nabenun na aspazwon de katamazeskiya to Allah sto Islam. Fasabbi bihambi robika wastaofihu in nahu kana ta και προσευχήσου για τη συγγνώμη του, γιατί δέχεται βέβαια τη μετάνοια με ευσπλαχνία και οίκτο. Η εκατοστή εντέκατη σούρα «Ελ Μέσαδ» το σκηνή από Ίνες Φινικιάς, σε πέντε εδάφια εν Μέκκα. «Βισμιλλάι ρραχμάνι ρραχείμ» sto onoma tu allah tu pandeleimona tu polefsplachnou dabbat yada abi lahabin wa tab kopikan ta haria tu abi lahab pateratis flogas opos legete ke isios tu muhammad ke hasiki o isios ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Κανένα όφελος δεν είχε από όλα του τα και τα κέρδη. Τα θα καεί σε φωτιά με πύρινη φλόγα. Και η γυναίκα του θα κουβαλά να βάζει αγκάθια στο δρόμο του Μοχάμετ με τα τριζάτα ξύλα για κάψιμο μεταξύ των ανθρώπων ας γίνει με ένα στριμμένο σκηνή από κλωστές των φύλων χρουμαδιάς γύρω απ' το λαιμό της με αυτό σήρεται στη φωτιά η εκατοστή δωδέκατη σούρα Ιχλάς, η ειλικρίνεια η αμόλυντη πίστη σε τέσσερα εδάφια εν μέκκα «Бисмилляхи ррахмани ррахім» Сто онома ту Аллах, ту панделеїмуна, ту полиевсьплахну «Кул هو Аллаху ахад» Леге Мухаммед «Аυτός είναι ο Аллах, ο ένας και μοναдикός» «Аллаху ссамад» «Аллах, ο αιώνιος, απ' τον οποίον όλα τα πλάσματα έχουν ανάγκη. Ποτέ δεν γέννησε και ποτέ δεν γεννήθηκε. Και δεν υπάρχει κανείς όμοιος του. Η εκατοστή δέκατη τρίτη σούρα «Ελ Φέλακ» «Η Χαραυγή» σε πέντε εδάφια En Mekka Bismillahir Rahmanir Rahim Stono ma tu Allah tu pandeleimona tu poleevsplahnu Qul a'udhu bi rabbil falaq La Muhammad epidioko ya katafhi ton kyrio kharavgis min sharri ma khalaq Abdin Kakia ton osun eplasen umin sharri ghasiqin iza waqab kapto kako puferni toskotadi e foson epektinete umin sharri nafafati fil uqad ينشر حاسد اذا حسد كابتوكاكو تو فونيرو اوταν ασκιτο فونο η 114η σουρα αν-नास οι ανθροποι οι ανθρωποτητα σε 6 εδαφια αν ਮεκκα ဘismillahir rahmanir rahim Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολιεύσπλαχνου. <κουλ'> <νάς> Λέγε, «Ο Μουχάμμετ, επιδιώκω για καταφύγιο μου τον Κύριο, την ελπίδα των ανθρώπων». <νάς> τον κυρίαρχο των ανθρώπων. <Η Λάχιννας> το Θεό των ανθρώπων <Η Λάχιννας> από την κακία του ψιθυριστή διαβόλου που κρύβεται μετά το ψιθύρισμά του <Η Λάχιννας> που ψιθυρίζει το κακό στα στήθη των ανθρώπων είναι κι απ' τα πνεύματα και τους ανθρώπους